Ραδιοφωνικό σταθμό τη Εκκλησίας τη Ελλάδος 89,5 Η Άλλη Φωνή στα FM μεταξύ από και μεσονικτικού. <Κιλίου> Λόγι από τον Ιερό Άθωνα <Κιλίου> με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη. Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε πάντοτε εν Κυρίο Ιησού. Η απόψινή μας εκπομπή θα ήθελε να ασχοληθεί με τους νέους, σαν να τους έχουμε λησμονήσει. Θα μιλήσουμε με μεγάλη κατανόηση, συμπάθεια, αγάπη, σεβασμό και προσοχή. Δεν θα χαϊδέψουμε αυτιά, όπως λέγεται, και πάθη, θα πρέπει να είμαι θα τίμη και ειλικρινής συνεχώς. Οι νέοι βέβαια τώρα δεν θα μας ακούν. Θα τρέχουν στις παραλίες, θα κάνουν διακοπές, θα ετοιμάζονται για τη βραδινή έξοδο. Δεν πειράζει όσοι μας ακούν. Όποιοι κι αν ακούν, εμείς θα τα πούμε και για τους λίγους. Βρισκόμαστε στην περίοδο που ακόμη μα συγκινεί η μεγάλη εορτή της κιμήσεως της Θεοτόκου. Έτσι ακόμη δεν έχει γίνει η απόδοσή της και η Παναγία ζητάμε να πρεσβεύει και για μας και για την νεολαίω της, όπως λέει το εξαιρετικό δοξαστικό της. το αγαπητοί μου, όταν κανείς μας στέκεται μπροστά σε νέους, παίρνει ένα σοβαρό, ένα δασκαλίστικο ύφος που ασφαλώς τους αποθεί. Όμως και η στάση ορισμένων άλλων, όπου χάρη εξομοιώσεως είναι μόνο ανεκτική μαζί τους για να κερδίσουν τη συμπάθεια, δεν νομίζουμε πως είναι η ακριβώς πρέπουσα στάση. Θεωρούμε πως με σεβασμό, γνώση, υπευθυνότητα και ακρίβεια καλείται ο καθένας μας να προσεγγίζει τους πολλούς προβληματισμούς της σύγχρονης νεολαίας. Είναι γνωστά τα πολλά παράπονα κυρίως των γονέων και γενικώ των μεγάλων έναντι αυτών. Είναι ίσως δικαιολογημένα είναι ίσως υπερβολικά. Φανερώνουν όμως το ενδιαφέρον όλων για το αύριο, το μέλλον μας, τη συνέχειά μας, την ελπίδα μας. Μπορεί, να το πούμε και αυτό και α μην φοβηθούμε, και την προέκταση και συνέχεια του υπερφύαλου εγώ μας. Οι νέοι μας, με τις μικρές ή μεγάλες επαναστάσεις τους, προσπαθούν, να δημιουργήσουν κάτι δικό τους, εντελώς νέο και ανεξάρτητο. Θεωρούν θεμελιακή αρχή της αποστολής τους από το κατεστημένο παρελθόν, την αποσύνδεση με αυτό. Παιδεύονται πολύ από την πρωτοτυπία, τον μοντερνισμό, την αλλαγή και την σύντομη αναγνώριση. Μέχρι ενός σημείου βέβαια αυτό είναι φυσικό θα λέγαμε και εξηγείται εύκολα και ψυχολογικά. Η νοσηρή πρόσδεση σε πρόσωπα άκαμπτα που δεν επιτρέπουν καμία μακαμία καμία πρωτοβουλία δεν εγκιάται φυσιολογική ανάπτυξη όπως το καταλαβαίνουμε αλλά δυστυχώς δεν το πράττουμε. Η ένταξη στην απαιτητική και δεδαλώδη κοινωνία θα διατηρήσει την ιδιαιτερότητα του προσώπου μόνο αν σεβαστούν οι θεσμοί της οικογένειας και της παιδείας. Κυρίορχος είναι ο ρόλος της εκκλησίας μας αλλά δεν θα πρέπει ποτέ να είναι δυναστικός. Οι κοινωνικές ομάδες συνδράμουν στην επιρροή της προσωπικότητος αναμφισβήτητα. Η μόνιμη και μεγάλη δίψα των νέων για είσπραξη γάπης τους οδηγεί δυστυχώς συχνά και σε τόπους λίαν άνηδρους. Το όλο πολιτικοκοινωνικό οικονομικό σύστημα άγχει πολύ τη νέα γενιά και την ταλαιπωρεί αφάνταστα. Πέρα όμως από τις γενικότητες των παρατηρήσεων αυτών, συλλογίζω με αγαπητοί μου έντονα τον αγώνα του κάθε νέου να εισέλθει στον κόσμο της οριμότητος, της αποφασιστικότητος, της επιτυχού επιλογής, της ανταποκρίσεως της αξιολογήσεως. Η μετάβαση στην ενηλικίωση δεν ταυτίζεται πάντοτε με την ορίμανση. Στο Άγιον Όρος λέγουν και μετά πολλά χρόνια μπορεί να είσαι αρχάριο. Για αρκετού νέου, η περιπέτεια αυτή τη μεταβάσεω περικλεί, οδύνη και μάκρο. Μια οικογενειακή ανοριμότητα και απροετοιμασία οδηγεί στον κόσμο των λεωφόρων το νέο, που κεραουφυλακτούν πολύ να τον κερδίσουν, να τον πάρουν στο χώρο τους, να τον έχουν στο κύκλο τους. Όχι πάντοτε για να τον ωφελήσουν, αλλά για να ωφεληθούν οι ίδιοι. Αποτέλεσμα των κοινωνιών που δημιούργησαν οι μεγαλού είναι να συνθλίβουν το πρόσωπο και να το οδηγούν στον ισοπεδοτισμό και την ομοιομορφία να φωνεύουν κάθε ωραία έμπνευση και η περισυλλογή να καταντά μοναξιά και η συντροφιά απρόσωπη, απρόσωπη διέξοδος, δίχως καμία σημασία και νόημα. Η ένταξη σε αμφίβολης ποιότητος ομάδες νέων αποτελεί υποσυνείδητη επιλογή απέναντι στο κοινωνικό σύστημα νομίζοντας πως έτσι κανείς κερδίζει κάποιο τίτλο και κάποια αναγνώριση. Παρασύρεται να μην κατανοεί ότι έχει περιπέσει σε δινότερη τώρα εξάρτηση. χρησιμοποιείτε εκμεταλλεύεται, χρονοτριβεί άσκοπα και εποάζεται έτσι μία επώδυνη συναισθηματική κατάσταση που δημιουργεί πολές αμφιβολίες και ανασφάλειες. Η επιλογή της ορθοπραξίας και της ορθοστασίας έχει ασφαλώς ένα κόστος υπολογίσιμο. Ο νέος που επιθυμεί το φως, την αλήθεια και τη ζωή, που θέλει ειρηνική τη συνείδηση και απλή τη ζωή του, ας καταθέσει ταπεινά τον ενθουσιασμό του, τα σχέδιά του, τους προβληματισμούς του, τι ανατάσει του, στον ζωοδότη, φωτοδότη και μόνο αληθινό ζώντα Κύριο, τον λυτρωτή και σωτήρα του σύμπαντος κόσμου. Η ακολούθηση αυτής της ζωής με γνώση θα συνδράμει αρκετά σημαντικά στην πολύτιμη νοηματοδότηση του σκοπού της βιωτή και θα θέσει σε δεύτερη και τρίτη θέση προβλήματα που θεωρούσαμε πρώτα άλυτα. Μέσα στο ανώνυμο πλήθος των πόλεων, τον θόρυβο των προαυλίων και τη μόνωση, θα διατηρούν το χαμόγελο της υπομονής και της ελπίδος. Έτσι δεν θα υφίσταται η ανάγκη να είμαστε ενταγμένοι σε ομάδες. Η οικογένειά μου, παρά τα τυχόν προβλήματα, το σχολείο μου επίσης, η ενωρία μου, θα είναι τόπι αγαπητοί, νυνεμίας, και καταλαγής στο οικείο και φιλικό αυτό περιβάλλον θα υπάρχει παρά τη διαφωνία η συνενόηση, η παραδοχή η συμφιλίωση και η ανοχή όπως και να το κάνουμε ποτέ δεν μπορούμε να επιλέξουμε μια καλύτερη μητέρα ένα πιο έξυπνο πατέρα ένα πιο ωραίο αδελφό ο συμβιβασμός αυτός δεν είναι υποχώρηση ούτε παγιερός ρεαλισμός, αλλά η λογική και η ισορροπία που με την αγάπη και την πίστη οδηγεί στο θαύμα. Οι λεγόμενες διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των νέων είναι αρκετά διαταραγμένες σήμερα γιατί ο καθένας ζητά την ανάπαυση και τη δική του ικανοποίηση μόνο. Ομάδες αθλητικές, πολιτικές, ιδεολογικές, καλλιτεχνικέ, δεν ανερούνται και δεν καταδικάζονται ασφαλώς αλλά μόνες, μόνες δεν λυτρών Μέσα από όλα τα επικίνδυνα παιχνίδια των νέων με την ταχύτητα, το ενόπνευμα τον καπνό και άλλα λύτρο συζητούν, έτσι λέγουν οι ειδικοί δεν θα επεκταθώ σε πολλές και μεγάλες αναλύσεις οι δικοί έχουν καταθέσει την πύρα και τη σοφία τους Ας μην μένουμε αγαπητοί μου στις αφορμές και τα φαινόμενα Το επιθυμητό είναι η αυθόρμητη ένταξη της νεολαίας μας στον αγιασμένο χώρο της εκκλησίας μας με την πλούσια παράδοση Είμαι θα όμως έτοιμοι για την υποδοχή των διψώντων, Υπάρχει η επίμονη υπομονή στην αντιμετώπιση των ιδιωτεροτήτων, η βαθιά κατάρτιση των αναγκών, η θερμή πίστη και η ανδρεία της παρουσιάσεως βιωμένου παραδείγματος. Με την πολύτιμη συνδρομή της Αγίας Μητέρας μας Ορθόδοξης Εκκλησίας ο νέος θα βρει το θαύμα στο μυστήριο της προσωπικότητός του. Θα ανακαλύψει το ποιος και το τι είναι, τα ταλαντά του, τις δυνατότητές του, τα όρια του, την αντοχή του και έτσι θα φτάσει στα απαραίτητα μέτρα της χρήσιμης, χρησιμότατης αυτογνωσίας για την παραπέρα πορεία του και ανωδική του Κατάκτηση. Έχει απεριόριστη ελευθερία ως οπλάστης του. Έχει τη μεγάλη δυνατότητα της καταφάσεως και της αρνήσεως στην πρόκληση του κακού και εκεί φανερώνεται η μεγαλοσύνη του, στην επιλογή της αρετής. Έτσι γίνεται αυθεντικός, αληθινά ελεύθερος, μεγάλος πράγματι άνθρωπος. Η μεγαλοσύνη του ανθρώπου κρύβεται και κρίνεται εδώ. Η κατάφαση στο κάλεσμα του Θεού των νεαρών Αγίων είναι μια εγνωσμένη συμμετοχή στο έργο της σωτηρίας. Στην εποχή μας που η ψυχιατρική, η μηχανική και η στατιστική μας απειλούν και ελέγχουν, οι χριστιανοί νέοι καλούνται να σεβαστούν και να τιμήσουν την αξία Τη θεία ελευθερία. Μη δηλιάσουμε και κρυφτούμε, μη φοβηθούμε την αντίσταση και παρασυρθούμε, μη ποτέ παρατηθούμε από ανελεύθερες επιταγέ προσωρινή ευκαιρίας κέρδου. Η ελεύθερη συνείδηση και η καρδιά που αγαπά δεν μπαίνει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και η χριστιανική ταυτότητα δεν επιτρέπει την ομαδοποίησή μα. Η αρετή έχει φαντασία και δεν είναι ποτέ κουραστικά μονότονη. με αγαπητοί μου αδελφοί το θέμα μας για τους νέους ε, σήμερα ο νέος έχοντας το όραμα της τελειότητος της ελευθερίας στη χριστιανική πνευματική ζωή εμπνέεται να την ακολουθήσει πιστά να προσφερθεί να ευχαριστήσει να χαροποιήσει η προσφορά είναι έκφραση πληρότητος αγάπης της καρδιάς, λεπτού ανθρώπου, αληθινού παιδιού του Θεού, πράξη ευγνωμοσύνης, θυσίες και αυτοπροαίρετης υποχρεώσεω. Ο νέος που απομακρύνθηκε από τον Θεό, α μη φοβάται. Γνώρισε καλά τη μοναξιά και τη μαυρίλα της ορφάνιας και δίψασε το φως της πατρογονική αιστείας προγεύτηκε κατά κάποιο τρόπο τη σκοτεινιά του Άδη και ένιωσε την οδύνη της αγνομοσύνης. Η γνώση της εσωτερικής ασχήμιας δεν οδηγεί στην απόγνωση αλλά στη μετάνοια. Η ολοκλήρωση της οριμότητος έρχεται με το πλήρωμα της εσωτερης αγάπης. Η ζωή μας περνά μέσα από τη ζωή των άλλων Ολοκληρώνεται ο άνθρωπος αλληλοπεριχωρούμενος και αλληλοκατανοούμενος, δηλαδή με τη συμμετοχή εν αγάπη και Θεό. Η σχέση μου με τους άλλους είναι δείκτης της καταστάσεώς μου και της αλθινής σχέσεώς μου με τον ζώντα Θεό. Η εποχή μας έχει μεγαλύτερη την ανάγκη της επανασυνδέσεως των ανθρώπων, η ψυχρή μοναξιά εκλυπαρεί τους χριστιανούς να χαρίσουν την παλιά αξία της κοινωνίας των ανθρώπων. Ας περιορίσουμε τις πολλές μηχανές, ας δούμε τους ανθρώπους με αγνότητα στα μάτια. Η πορεία του πιστού έχει μία δυναμικότητα. Από το κατοικό να όπως λέγουν οι Άγιοι και Θεοφόροι πατέρες μας να φτάσει στο καθομοίωσιν. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την ορθή και καλή χρήση της ελευθερίας που την επισκιάζει η Θεία Χάρη. Όλη η ζωή του ανθρώπου είναι μία ευλογημένη πορεία για την κατάκτηση του Θεός του καθομείωσιν. Λαμβάνοντας το κατοικόνα μας δόθηκε η κίνηση για την ανάπτυξη και ολοκλήρωσή μας στη θέωση του καθομείωσιν. Η οδός είναι μακρά, ανηφορική και επίπονη, αλλά αρκετά ευχάριστη για τις έκτακτες αγιοπνευματικές δωρεές τους που ανανεώνουν και ενισχύουν τις αποφάσεις. Η προοδευτική ανάπτυξη του ανθρώπου είναι συνεχής. Στην Ορθοδοξία μας δεν υπάρχουν Ιρβάνα, δεν συναντάτε στατικότητα. Είναι μια πορεία που οδηγεί και συνεχίζεται στον ουρανό με τη μετοχή στη δόξα του Θεού όπως λέγει ο κορυφαίος Άγιος ο Άγιος Σιμεών ο νέος Θεολόγος η γνησιότητα της ορθοδόξου πνευματικότητος οδηγεί το νέο στις εκτιμήσεις και τις επιλογές του που διανοίγουν νέους ορίζοντες άλλες προοπτικές και εμβαθύνσεις έτσι ο φοβερός θάνατος δεν είναι τόσο τρομακτικός και η ζωή δεν φοβίζει με τις μύριες περιπλοκότητές της. Ας τολμήσουμε να διακινδυνεύσουμε τις δυνατότητές μας για ένα άφοβο τρόπο ζωής. Ας μη επιτρέψουμε στον πειρασμό της πολυλογίας να μας πολιορκήσει, τον ατομισμό να μας καταλάβει και την εγωπάθεια να μας απομονώσει. Η αγάπη θα συνδράμει σημαντικά στην πραγμάτωση των πραγματικών εφέσεών μας, αν τολμήσουμε την απαγκίστρωση από περιβάλλοντα που δεν βοηθούν καθόλου στην ανόρθωση. Οι δυσκολίες του αγώνα και οι τυχόν απορρίψει θα σφυριλατίσουν την πύρα και την οριμότητα. Οι στερήσεις, οι κακουχίες, οι θάνατοι και τα προσπεράσματα μπορούν να προσφέρουν περισσότερα θετικά παρά αρνητικά στοιχεία. Η ολιγοπιστία ή η φαινόμενη απιστία τη εφηβεία. Δημιουργεί συχνά εμπειρίες που τραυματίζουν τον ευαίσθητο ψυχικό κόσμο, αλλά και αφορμή ο Οι διακοιμάνσεις της πίστεως δεν θα πρέπει να φοβίζουν. Συχνά επιβεβαιώνουν την αληθινότητα της πίστεως. Ο Θεός παρακολουθεί τις όποιες δυσκολίες μας και είναι τόσο μεγάλος ώστε να μην εμποδίζεται από τίποτα παρά μόνο από το πείσμα της άρνησης. Πεθαίνοντα ζούμε, μικραίνοντας μεγαλώνουμε, φτωχεύοντας πλουτίζουμε. Μέσα από την ταφή μας έρχεται η Ανάστασή μας. Έτσι προσδοκούμε τον θάνατο άφοβα και πιστεύουμε στην Ανάσταση αληθινά. Φαίνεται πολύ μακρινό το αναπόφευκτο γεγονός του θανάτου σε ένα νέο και δεν το συζητά ποτέ. Ένας νέος μοναχός και ο κάθε μοναχός Πλαγιάζει κάθε βράδυ σαν να είναι το τελευταίο της ζωής του και ξυπνά το πρωί σαν να είναι η πρώτη ημέρα της ζωής του. Έτσι δεν κουράζεται με συνεχείς σχεδιασμούς, πολλούς προγραμματισμούς και διάφορους μηχανισμούς που φέρνουν αρκετό άγχος, πολλή αγωνία, μεγάλη κόποση. αλλά ξεκινά την ημέρα του με αισιοδοξία, με ελπίδα, με πίστη και με χαρά. Η καθημερινή εμπειρία των δυσκολιών, λοιπόν, δεν αποτελεί σκόπελο, αλλά ευλογημένη ευκαιρία για να δει καλύτερα τη ζωή, τον κόσμο, την ψυχή του και τον Θεό. Δεν έχουμε πολύ χρόνο να σπαταλήσουμε. Η μεταστροφή της νεολαίας στην κατανόηση αυτή της μεγάλης προσφοράς της Εκκλησίας μας αποτελεί άρνηση της απόγνωση. Είναι η οδός της εξόδου από το αδιέξοδο, η κατάφαση του αληθινού εαυτού μας, θεωρώντας την αγάπη του Θεού Πατέρα με εμπιστοσύνη και προσέχοντας, όχι τόσο στις αστοχίες μας, αλλά στο στόχο του, στο στόχο του τι η χάρη του Κυρίου μας θέλει να γίνουμε και μπορούμε να γίνουμε. Η μετάβαση από την κλειστή σκοτεινιά στην ευρύχορη φωτεινότητα της αυλή του Θεού Προσφέρει τη γλυκύτητα της χάρης εκείνης που μεταποιεί τον Λύκο και τον κάνει μάλιστα αρνή όπως λέγει ο καταπληκτικός Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ο μεγαλύτερος και καλύτερος ιεροκύρικας όλων των αιώνων. Προχωρήστε παιδιά μου λοιπόν προς το φως σταθερά θα παρηγορηθείτε πραγματικά θα φωτιστείτε και θα ομορφύνετε ευλογούμενοι ηρεμώντας, γαληνεύοντας. Αλλάζοντας, κατανοήστε καλύτερα και κατανοείτε τους γύρω σας. Δεν είναι τόσο αποτρόπιος ο κόσμος για τον σοφομάρτυρα του Θεού που ελευθερώνει, γλυκένει και μαλακώνει την καρδιά του. Τα αρχαία παρήλθον, ειδού τα πάντα κενά. Οι τύψεις και οι ενοχές δίνουν τη θέση τους στη μετάνια Η περίοδο αυτή του ουθέρους, μέσα στην, στα χρώματα, στους αέριδες, στις θάλασσες, στα βουνά, στις πλαγιές, στις εξόδους, τους περιπάτους, τα ταξίδια, είναι μια ευκαιρία και γνωριμίας με τον άγνωστο εαυτό μας. Η στενοχώρια και η θλίψη παραχωρούν αναχωρώντας τη θέση τους στη μακαριζόμενη χαρμολίπι. Η ακολούθηση των βημάτων σας σε κελί, εξομολογητήριο ή εκκλησία μπορεί να σας δώσει, αγαπητά μου παιδιά, την αρχή μιας ζωής που είναι δοκιμασμένη και ανέδειξε πλήθος, πλήθος μεγάλο πολλών Αγίων. Τολμήστε να σπαστείτε το φως και να μάθετε τα χούγια του Θεού και θα πάρει μια καταπληκτικά μεγάλη άλλη διάσταση η ζωή σα όλη. Love. Mm. Μας απομένει αγαπητοί μου αδελφοί θα ήθελα να καταθέσω στην αγάπη σας κάποια περιστατικά από τις συναντήσεις μου με νέους που είναι σχετικά με το θέμα που μας απασχολεί απόψε. Έτσι λοιπόν προετον, μεταβαίνοντας σε μια μητρόπολη της θράκη και ομιλώντας σε ένα ναό στο τέλος ο εκεί επίσκοπος μου λέγει «Πάτερ, πολύ ωραία, ήρθε αρκετός κόσμος, αλλά οι νέοι ήταν ελάχιστοι. Θα μπορούσατε να μείνετε λίγο περισσότερο και να κάνουμε μια συνάντηση ανοιχτή μόνο για νέους και μάλιστα ούτε εγώ θα έλθω, ούτε και σε ιερείς θα πω να παρευρίσκονται, ώστε οι νέοι άνετα, ελεύθερα» μετά από μια εισήγησή σας, να αναπτύξουν έναν διάλογο για να έχουμε αυτήν την που τόσο πολύ επιθυμούμε επικοινωνία με τους νέους μας. Πράγματι παρέμεινα και ένα απόγευμα σε μία αίθουσα του Δήμου συγκεντρώθηκαν περίπου 100-120 νέοι ε, διαφόρων ηλικιών, κυρίως λυκείου φοιτητέ. Και μετά από μία μικρή συγγυσή μου έγινε μία συζήτηση. Ε, μία από τις πρώτες συζητήσεις θυμάμαι ήταν, σηκώθηκε ένας νέος υψηλός, γεροδεμένος, με γένια. Ε, μου λέει «Πάτερ, ωραία αυτά που μας είπατε, αλλά τι έχετε να πείτε για τα παιδιά που πεθαίνουν από πίνα, από αρρώστιες, από πολέμους, από βασανισμούς από ταλαιπωρίες ε, τι έχει να πει η Εκκλησία τι κάνει ο Θεός για αυτούς ε, σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να πω βεβαίω διάφορα ότι θα δημιουργείται έτσι ένας θόρυβος μάλιστα είχε και μια, ένα χαρτάκι σημειωμένο που τα έλεγε αυτά σαν να είχε φέρει την ερώτηση από το σπίτι του ε, Προσπάθησα εκεί και είπα μερικά απλά πράγματα ότι εγώ δεν ήρθα απόψε εδώ να λύσω τα παγκόσμια προβλήματα αλλά ήρθα να ανοίξω ένα παράθυρο να δείτε ότι η Εκκλησία δεν είναι μητριά, η Εκκλησία δεν είναι σύλογος, η Εκκλησία δεν είναι ιδεολογία αλλά είναι μια μητρική αγκαλιά όπου ο άνθρωπος εκεί μέσα στην αγάλι της μητέρας του αισθάνεται τη στοργή, τη θαλπορή, την ασφάλεια, την ευλογία, τη χάρη και έτσι πρέπει να βλέπουμε την εκκλησία. Ε, δεν ξέρω πώς η συζήτηση προχώρησε αρκετή ώρα, μπορώ να πω και δύο και τρεις ώρες, ε, έγιναν διάφορες συζητήσεις, προς το τέλος Ήρθε ο νέος αυτός με τα γένια που με είχε ρωτήσει αυτό λέει πάτερ μήπως έχετε ένα κομποσκήνι να μου δώσετε ε, του έδωσα, του λέω να έρθεις και στο αγιόρος, να τα πούμε και φεύγοντας μου λέει εμένα λέει με έστειλε το κόμμα μου να σας κάνω καζούρα, να δημιουργηθεί θόρυβος, να διαλυθεί η συνάντηση αλλά είδα ότι με αγάπη λέγατε αυτά που λέγατε και έτσι άγγιξαν ε, την ψυχή μου. Ε, τα λέγω αυτά, όχι ασφαλώς ε, ότι ήταν κάποιο κατόρθωμά μου, αλλά ότι θέλει μια υπομονή και έναν τρόπο καλό να ακούσουμε και την αντίδραση και την αντιλογία και την όποια σκέψη του άλλου. Μη φοβηθούμε δηλαδή να υπομείνουμε την στο να εκφράσει άνετα τον πόνο του, τη σκέψη του την αντιδρασία του, τη διαφωνία του ε, αυτό σημαίνει διάλογος δεν μπορούμε να επιβαλόμεθα με μια υπερβολική αυστηρότητα δεν μπορούμε μόνο να μιλάμε δεν μπορούμε να μην ακούμε το δεύτερο περιστατικό συνέβη σε μια μητρόπολη της Τρεάς Ελλάδος όπου πάλι Είχαμε ταβει μία σαρακοστή και ο εκεί καλός επίσκοπος μου είπε να πάω σε ένα σχολείο να μιλήσω στα παιδιά. Και πήγα, βέβαια υπήρξε μια αντίδραση εκεί από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων στον σύλλογο των καθηγητών όπου τι θα μας πει καλόγερος και δεν χρειαζόμαστε εμείς. Ε, τελικά ήρθανε αρκετά τμήματα. Θα ήταν περίπου 300 παιδιά. Ε, τα παιδιά μπαίνοντας εκεί στο αμφιθέατρο που είχαν συναχθεί φωνάζανε, ε, φωνάζανε και οι καθηγητές «Σταματήστε, ο πάτερ». Λέω «Αφήστε, δεν πειράζει». Πήρα το μικρόφωνο, λέω «Παιδιά, δύο λεπτά, σταματήστε να συνεννοηθούμε» και μετά συνεχίζετε. Τους είπα λοιπόν ότι εδώ δεν θα πρέπει κανείς να είναι ως εξεταζόμενος και να είναι φοβισμένος και να είναι δυσκολεμένος εγώ ούτε θα βαθμολογήσω ούτε θα παρατηρήσω ούτε θα κριτικάρω ήρθα να πω δυο λόγια αγάπης φιλικά αδελφικά Όποιο θέλει να φύγει μπορεί να φύγει δεν θα πάρει απουσία Όποιο θέλει να κάτσει να κάνει λίγο ησυχία να μην τα πολυλογώ Έμειναν δύο και τρεις ώρες πάλι τα παιδιά με ωραίες ε, τις περισσότερες πολύ καλές ερωτήσεις ε, μερικές πολύ γνωστές γιατί δεν επιτρέπονται οι γυναίκε στο και κτλ. Όμως θέλω να πω πάλι ότι τα παιδιά εάν κανείς τα έτσι πίεζε ότι να καθίσουν ε, ακούνητα και να προσέχουν και θα εξεταστούν κτλ. Θα ήταν έτσι μαγκωμένα, δυσκολεμένα. Δεν είναι ωραία αυτή η στάση. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να ακούσουμε από τα παιδιά το οτιδήποτε. Γιατί αν ξέρουν ότι είμαστε επιφυλακτικοί και αυστηροί υπερβολικά μαζί τους δεν θα μας εκφράσουν το πρόβλημά τους. Θα προσπαθήσουν να το λύσουν με τον συνομιλικό τους που πάντοτε δεν είναι ο καλύτερος σύμβουλο. Έτσι νομίζω ότι όταν θα σταματήσει ο διάλογος, ο διάλογος των γονέων και των παιδιών τότε αρχίζει το πρόβλημα. Όσο αυτός ο διάλογος θα διατηρείται, θα υπάρχει εμπιστοσύνη, κατανόηση. Ε, νομίζω θα είναι κάπω ευκολότερα τα πράγματα στην αντιμετώπιση τους. Ε, και ακόμη πάλι σε ένα σχολείο που ήμουνα ε, μετά από λίγα λόγια που είπα σηκώθηκε ένας μαθητής και μου λέγει δεν πιστεύω ότι το είπε έτσι με αυθάδια ή ασέβεια ε, ξέρετε τώρα τα παιδιά έχουν και μια δυσκολία να εκφραστούν γιατί δυστυχώς δεν διαβάζουν και με κάποια δυσκολία έτσι να πει αυτό που ήθελε να πει είπε τελικά «Πάτερ, μπορείτε εσείς, ένας μοναχός από τα γιώρος, να μας κάνετε ένα θαύμα εδώ μέσα στην τάξη να πιστέψουμε. Καταλαβαίνετε ότι ήρθα σε μια αρκετά δύσκολη θέση ε, και ο Θεός με φώτισε, δεν ξέρω λέγω «Κοιτάξτε παιδιά» και να μπορούσα να κάνω θαύμα δεν θα έκανα διότι δεν πρέπει να έτσι τρομοκρατούμε τους ανθρώπους και μάλιστα τους νέους, τα παιδιά με ένα θαύμα που θα τα κάνει να αποσβολωθούν να θαμποθούν, να τρομοκρατηθούν κατά κάποιο τρόπο και έτσι να πιστέψουν ούτε ο Θεός το έκανε αυτό ούτε ο Θεός ήρθε στον κόσμο εν δυνάμει δορυφορούμενος από μοιριάδες, μοιριάδων αγγέλων να πέσουν οι άνθρωποι θέλοντας και εμεί να τον προσκυνήσουν Σεβάστηκε καταπληκτικά την ελευθερία που ο έδωσε στους ανθρώπους και ήρθε μάλιστα στον κόσμο με τον πιο άσημο με τον πιο έτσι, εσχάτης ταπεινώσεως τρόπο λέγει ο Μέγας δεν μπορούσε πιο πολύ να ταπεινωθεί η θεότητα για να βοηθήσει και τον πιο τελευταίο ε, Λέγω λοιπόν ότι και να μπορούσα λέγω, να κάνω θαύμα δεν θα το έκανα ε, χρειάζεται κανείς να έχει μια έτσι ανοιχτωσιά γιατί θα σου κάνω εγώ ένα θαύμα, θα πιστέψεις θα πας μετά στον κουρού θα σου κάνει ένα τέχνασμα, θα πιστέψεις θα πας σε ένα τσαρλατάνο σε έναν ταχυδακτυλουργό σε έναν μάγο δεν είναι έτσι τα πράγματα ο Χριστός είπε στον Απόστολο Θωμά ε, μακάρι Ευλογημένοι και τρισευλογημένοι είναι αυτοί που θα πιστέψουν δίχως να δουν θαύμα. Και είναι τόσα πολλά τα θαύματα στη ζωή μας καθημερινά αλλά δεν έχουμε την πνευματική όραση. Όταν κάποτε πήγαν δυο νέοι φοιτητέ στο μακαριστό Γέροντα Παΐσιο και του είπαν Γέροντα ε, εσείς είστε ένας άνθρωπος του Θεού έχουμε ακούσει ε, Μπορείτε να μας πείσετε ότι υπάρχει ο Θεός, να μας το κάνετε αυτό, να το χωνέψουμε που λέμε. Και ο Μακάριος και ο Μακαριστός Γέροντας τους λέγει, όλες τις συζητήσεις τις συζητώ, αλλά όχι αυτή. Ε, δεν μπορώ να συζητήσω για κάτι που είναι χιλιατά εκατό ή ένα εκατομμύριο τη εκατό, ότι είναι μία ισχυρή και μόνιμη βεβαιότητα. Ε, τι να πω λέει για τον Θεό Είναι σαν να μου λες Ότι δεν γεννήθηκες από μάνα Είναι σαν να μου λες ότι το ράσο μου Δεν είναι μαύρο Τι συζήτηση να κάνουμε Και εκείνη την ώρα περνούσε μια σαύρα Και λέει βρε παιδιά Και τα άλογα γαζώα πιστεύουν στο Θεό Και απευθυνόμενος Προς την σαύρα είπε υπάρχει Θεός Και η σαύρα ε, έτσι Κατέβασε το κεφάλι της Μπορεί συμπτωματικά αλλά ήταν όμως ένα σημείο, ένα σημείο. Βέβαια, εντελώς παρενθετικά να πω, ότι το γνήσιο αυτό περιστατικό, ε, το άκουσα κάπου ότι η Σαύρα μίλησε και μάλιστα κάνουν και λεπτή φωνή, μίλησε και απάντησε ναι υπάρχει Θεός, δεν είναι έτσι και θα πρέπει αυτά τα θέματα των γερών να τα μεταφέρουμε με πολύ προσοχή. Ο ίδιο ο Γέροντας Παΐσιος κάποτε μου είπε Εάν μιλάς να προσέχεις 10 φορές Εάν γράφεις 100 φορές Βέβαια τώρα και να μιλάς πρέπει να προσέχεις 100 φορές Γιατί γράφονται και αναμεταδίδονται Και καταγράφονται και δημοσιεύονται Θέλει πάντοτε μια μεγάλη προσοχή Όμως δεν θέλω να σα κουράσω περισσότερο ε, Ελπίζω ότι δεν σας στενοχώρησα και σας δυσκόλεψα πιστεύω ότι και οι γονείς και τα παιδιά και οι νέοι και οι νέες θέλετε να ακούτε πάντοτε την αλήθεια ε αυτή την αλήθεια πολύ απλά είπαμε απόψε είναι μεγάλη αμαρτία αδελφοί μου να κοροϊδεύουμε τους άλλους με ψέματα και μάλιστα τους εαυτούς μας και μάλιστα τους αδελφούς μα και μάλιστα του νέου μα. Η ειλικρίνειά μας είναι πάντοτε με όλη την αγάπη μας. Η κατανόησή μας και η συμπάθειά μας προς την νεολαία μας είναι δεδομένη. Να μην υπάρχει καμία αμφιβολία και καμία αμφισβήτηση. Αν καμιά φορά στον τρόπο της εκφράσεώς μας λαθεύουμε, συγχωρέστε μας. Ευχαριστίες πολλές στον ηχολείπτη Κύριο Χριστόφορο Χριστοφορίδη. Η Παναγία να σας σκεπάζει όλους στοργικά. I'll be Ταξί από δείπνου και μεσονικτικού. Λόγι, Λόγι από τον ιερό άθωμα, με τον μοναχό Μωυσή αγιορίτη.